Κεφαλόν Γ Στοιχία 1 σε 12 Τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του Διαβόλου. 1. Ναι, έχει γεννηθεί από τον Θεόν. Είδατε πόσον μεγάλη και θαυμαστή αγάπη μα έχει δώσει ο Πατήρ ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δι' αυτό ο μακράν του Θεού κόσμο των ανθρώπων δεν μα νιώθει και δεν μα γνωρίζει, διότι δεν εγνώρισαν αυτόν τον Θεό προ τον οποίο ηθικώ ομοιάζομαιν. 2. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, αλλά δεν εφανερώθη ακόμη τι θα είμαι θα το μέλλον. Γνωρίζομαι όμως ότι αν φανερωθεί ο Χριστό, θα γίνομεν όμοιροι του κατά την δόξαν, διότι θα τον είδομεν όπω είναι στην κατάσταση τη θεία δόξη, η οποία όσοι άλλου πνευματικού καθρέπτα θα καθρεπτιστεί και θα λάμψει και ει 3. Και καθένα που έχει και κρατεί στερεά την ελπίδα ταύτινη αυτών των Χριστών, Καθαρίζει τον εαυτό του από κάθε αμαρτία, καθώ και εκείνο είναι καθαρό και άγιο. Μόνο οι αγνοί και καθαροί θα αξιωθούν να είδουν των καθαρών και άγιον. 4. Καθένα που κάμνει την αμαρτία, κάμνει και την ανομία, παραβιάζει δηλαδή και αθετεί και περιφρονεί ούτω τον νόμο του Θεού. Και η αμαρτία είναι η επανάσταση κατά του νόμου και του θελήματο του Θεού. Αλλά αποτελεί η αμαρτία και ανατροπή του έργου του Χριστού. 5. και εξέβρεται ότι εκείνος εφανερώθει ως άνθρωπος επί της γης για να εξαλείψει τα αμαρτίας μας και αμαρτία δεν υπάρχει εν αυτό διότι παρέμεινε καθόλου του των βίων απολύτως αναμάρτητος. 6. Καθένας λοιπόν που μένει μέσα σε αυτόν και είναι πάντοτε νομένος μαζί του δεν αμαρτάνει. Καθένας δεν που αμαρτάνει δεν τον έχει αισθανθεί εσωτερικός με τα μάτια της ψυχής και δεν τον έχει γνωρίσει δια της πύρας. 7. Παιδάκια μου, ας μη σα πλανά κανείς οσονδήποτε πιθανά και αν φαίνονται τα επιχειρηματά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκείνος που εξασκεί στον βίον του τη δικαιοσύνη και την αρετή είναι δίκαιο, όπως και ο Ιησούς είναι δίκαιο, και μόνος αυτός έχει γνωρίσει τον δίκαιον Ιησού και είναι ενωμένος μαζί του. 8. Εκείνος που επιμένει στην αμαρτία κατάγεται από τον διάβολο και έχει σχέση και στενή γνωριμία με τον διάβολο. Και κατάγεται ούτω από τον διάβολο, διότι αρχή ο διάβολος με πείσμα πολύ αμαρτάνει. Προς αυτόν δε των σκοπών, εφανερώθηκε της γης ως άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, για να καταλύσει τα έργα του διάβολου. 9. Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεών δεν πράττει ποτέ θεληματικός και με ψυχρών υπολογισμόν καμίαν αμαρτία. Διότι η νέα ζωή που του μετέδωκε δια του πνεύματος του ο Θεός, μένει μέσα του. Και η θέλησή του αποκτά τέτοιαν συνήθεια στην αρετήν, ώστε δεν δύναται ούτω να μαρτάνει, διότι έχει γεννηθεί από τον Θεόν και ομιάζει προς τον Θεόν. 10. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα με το οποίο γίνονται εις όλους φανερά τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Καθένας δηλαδή που δεν ασκεί στον βίον του πάσαν αρετήν, αυτός δεν είναι από τον Θεόν και δεν έχει πατέρα των Θεόν. Το ίδιο και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφόν του χριστιανών δεν είναι παιδί του Θεού. 11. Και δεν είναι παιδί του Θεού αυτός που δεν αγαπά τον αδελφόν του, διότι αυτό είναι το κύριο παράγγελμα που σας αγνωστοποιήθη με το κήρυγμα και το οποίο νικούσατε από την αρχή της επιστροφής σας στον των Χριστών, τον αγαπόμενο ένας τον άλλον. 12. Κι ας μην τρέφομεν αισθήματα όμοια προς του Κάιν, ο οποίος το τέκνον του πονηρού διαβόλου και έσφαξεν άσπλαχνα των αδελφών του. Και γιατί τον έσφαξε? Διότι τα έργα του ήσαν πονηρά. Τα δε έργα του αδελφού του ήσαν δίκαια. Η αρετή δε και η δικαιοσύνη προκαλεί την αντιπάθεια του διαβόλου και των πονηρών παιδιών του.